μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. <Τιλίου> <Τιλίου> <Τιλίου> λόγι από τον Ιερό άθωμα. <Τιλίου> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη. Προαταίες, χαίρετε εν Κύριο. Το θέμα της απόψινής μας εκπομπής θα μπορούσε να τιτλοφορηθεί οι Άγιοι ως πηγή πνευματικής δυνάμεως και υπόδειγμα ζωής». Επιτρέψτε μου παρακαλώ να αρχίσω με ένα ερώτημα. Έχουν καμία σχέση οι Άγιοι με την καθημερινή μας ζωή έχουν κάτι να καταθέσουν για τη συμπεριφορά μας μέσα στον κόσμο, να μας εμπνεύσουν, ενδυναμώσουν και αποτελέσουν υποδείγματα ζωής. Μήπως απλώς αποτελούν και μυλιακό πλούτο του ιερού έστω παρελθόντος της Αγίας μας Εκκλησίας. Μήπως οι σύγχρονη σοφοί και διδάσκαλοι δίνανται να τους αντικαταστήσουν. Κάτι τέτοιο πάντος δεν συνέβαινε ποτέ στην ιστορία της Εκκλησίας. Οι παλαιότεροι πιστοί σούσαν και κινούνταν με συνεχείς αναφορές με την παρουσία και τις μνήμες των Αγίων. Οι Άγιοι δεν ήταν σπουδαίες μορφές του χθες αλλά ζωντανοί και παρόντες παντού και πάντοτε. Οι Εκφάνσεις, οι διακυμάνσει και οι μεγάλες αποφάσεις της ζωής, οι καλλιέργειες της γης, οι ασθένειες, οι επιδημίες, οι ταραχές, έφεραν ακόμη πιο κοντά τους πιστούς της Εκκλησίας των Θαυματουργών και Προστατών Αγίων. Οι Άγιοι είναι τα πιστά και αγαπητά τέκνα της Εκκλησίας, οι οποίοι απέδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους στην Εκκλησία, και γίναν δίκτε ζωής για όλους τους πιστούς. Οι Άγιοι μας φανέρωσαν με τη ζωή τους στην ενότητα της Εκκλησίας. Μόρφωσαν στον βίο τους την άριστη σύνθεση του επίγειου και του ουράνιου, του ανθρώπινου και του θεϊκού, γενόμενοι μέτοχοι του θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας και ακόλουθη ἀκριβῆ του θεανθρώπου. Όλο το έργο της θεία Οικονομίας πραγματοποιήθηκε με τον Χριστό και συνεχίζεται στους αιώνες στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Σκοπός της Εκκλησίας του Χριστού στον κόσμο είναι η ανακαίνιση, η λύτρωση και η σωτηρία Του. Ο Χριστός, ο τέλειος Θεός, έγινε τέλειος άνθρωπος ώστε ο άνθρωπο να γίνει εύκολα Θεός. Οι Άγιοι είναι αυτοί που με αγάπη και ενδιαφέρον εργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του γεγονότος και αυτού του σκοπού της ανθρωπίνης ύπαρξης. Είναι λοιπόν εκείνοι που επέτυχαν, που κέρδισαν, που νίκησαν, που κατέκτησαν την τελειότητα, που έφτασαν στον σκοπό και μας είπαν με σαφήνεια, όχι μόνο με λόγο αλλά κυρίως με την ίδια τους τη ζωή, ότι το Ευαγγέλιο είναι σίγουρα πραγματοποιήσιμο σε όλες τις εποχές. Έτσι οι Άγιοι γίνονται οι έμπιστοι φίλοι, οι ασφαλείς οδηγοί, οι συμπαραστάτες, οι μεσίτες και η προαγωγή των αγώνων των πιστών. Αποτελούν πηγές πνευματικής δυνάμεω και υποδείγματα ζωής. Η βίοι των Αγίων είναι μία μίμηση κυρίως του βίου του Χριστού που είναι το κέντρο, το πρότυπο, το υπόδειγμα, η αρχή, η αναφορά, το κεφάλαιο και η κατάληξη. Ο Χριστός άφησε τη μεγαλειότητα των ουρανών και έλαβε την έσχατη μορφή ταπεινώσεως με τον αγιήνει άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν υπήκουσε μέχρι θανάτου. Αυτή η μεγαλειώδης κένωση της θεότητος αποτελεί την άβυσο του κεφαλαιώδους μυστηρίου της θεώσεω και της σωτηρίας του ανθρώπου. Οι Άγιοι μπροστά στο εξτατικό αυτό έργο δεν έβρισκαν δάκρυα ευχαριστίας. Όλοι οι Άγιοι αγωνίστηκαν να μιμηθούν τον Χριστό κυρίω και καταρχάς ως προς την ταπείνωση. Η ταπείνωση υψώνει τον άνθρωπο εκεί που είναι ο Χριστός. Η ταπείνωση οδηγεί στη Θεογνωσία. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων των βίων των Αγίων είναι η ταπείνωση πρώτα και κατόπιν η αγάπη. Ταπεινούμενος βοηθείται κανείς να καθαριστεί και να υψωθεί και αγαπώντας μετέχει, γνωρίζει, βλέπει, κατανοεί, αναπαύεται χαίρεται και απολαμβάνει. Η αγάπη του Θεού γίνεται όλο και πιο γνωστή όσο πιο πολύ αγαπά κανείς των πλησίων. Οι Άγιοι είναι αυτοί που επιμελώς αφιερώθηκαν στην εργασία της ταπεινώσεως και της αγάπης. Ο απαρέτητος θείος φωτισμός παραμένει ανενέρχητος δίχως την ανθρώπινη συνεργεία. Η συνεργία του ανθρώπου συνίσταται στην πρόθυμη θέληση να γνωρίσει τον Χριστό και στον προσεκτικό αγώνα να υποτάξει αυτή την ελεύθερη θέληση. Ο αγώνας αυτός φυσικά δεν είναι ποτέ πρόσκαιρος, μα συνεχεί. Αυτό μας το διασαφήνισαν οι Άγιοι αγωνιζόμενοι καλώς μέχρι του τέλους τους. Για την Ορθοδοξία δεν υπάρχει νιρβάνα, διακοπή δηλαδή το αγώνος και ο ονειροπόλος εφησυχασμός με την πίστη μάλιστα ότι με τις δικές μας δυνάμεις κάτι καταφέραμε. Οι Άγιοι ζώντας πάντα ταπεινά και θυσιαστικά για τον Θεό και για τους άλλους, πεθαίνοντα οι ίογοι ζούσαν καλύτερα αφιερούμενοι στον Θεό. Αυτός ο ιδιόμορφος θάνατος στη ζωή των Αγίων κυρίως, κυρίως βιονόταν στην προσευχή, όπου και εκεί διδάσκονταν την ταπείνωση και εμβάθυναν την αγάπη. Η προσευχή είναι το βασικό έργο στη ζωή των Αγίων. Είναι η συνάντησή τους με τον προσδοκόμενο, τον αναμενόμενο, τον ερχόμενο, τον ελθόντα. Είναι η πρώτου τέλου συνάντηση με τον τέλειο Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, τον πλάστη που τους ενεφύσει σε ζωή, που τους πρόσφερε το κατοικόνα. Είναι η γλυκή ανάπαυση των Αγίων, η ζωντανή και θερμή σχέση και αναφορά με τον ουράνιο Πατέρα. Οι Άγιοι είναι εκείνοι που απαντούν στους ερετικούς με την ίδια του τη ζωή, σε αυτό που εκείνοι αμφισβητούν ή αμφιβάλλουν τη δυνατότητα δηλαδή του ανθρώπου να ανακαινιστεί εν χριστό και να θεωθεί. Οι Άγιοι με τη χάρη του Θεού από άνθρωποι θεοποιήθηκαν ενώ ο Χριστός ενανθρωπίστηκε. Η θέωση του ανθρώπου δεν είναι ένα ατομικό κατόρθωμα αλλά θείο δώρο. Είναι η δωρεά της Αγιοπνευματικής Χάριτος τις θείες ενεργίες που δημιουργεί τον νέον άνθρωπο. Ας ακούσουμε όμως μία ψαλμοδία. Πάντων των Αγίων νημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου Δαϊθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιων δώρων του Κυρίου Δαϊθόμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός Σιμών ο αυτά εις και υπερουράνιον και νοερών αυτού του θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής πάντει την θείαν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δοηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ε άμενοι, ε αυτούς και αλλήλως και πάσαν την ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθώ Η μεγαλύτερη θέση κατέχει στο Αγιολόγιο η Θεοτόκος, η Παναγία, η έκφραση της μεγαλύτερης δυνατής ταπεινώσεως και αγάπης, το καύχημα των ανθρώπων, η μεγαλύτερη και καλύτερη δυνατή προσφορά της ανθρωπότητας στη Θεότητα. Έλαβε Θεό και τον έκαμε άνθρωπο. Ο κάθε Άγιος είναι ένας Θεοτόκος. Δέχεται και μορφοποιεί τον Χριστό παραμένοντας άνθρωπος και κοινωνώντα συνάμα της Θείας του. Δεν χάνει την ιδιαιτερότητα του προσώπου του γιατί ο Χριστός ποτέ δεν καταστρατηγεί και δεν διαμελίζει. Γι' αυτό και έχουμε την ωραιότητα της ορθοδοξίας στην ποικιλία των οδών της αγιότητος. Ο Χριστός απλώς υποδαβλίζει τις προσωπικές δυνάμεις του καθενός στο να υποτάξει το θέλημά του το θέλημα του Θεού. Πράγμα το οποίο ενήργησαν και πέτυχαν οι Άγιοι Απόλυτα με το να πράττουν με αγάπη το θέλημα του Θεού και να το κάνουν δικό τους. Οι Άγιοι Αγαπητοί μου εκμεταλλεύτηκαν όλες τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν. Οι αποκαλύψει του Χριστού ήταν για αυτούς αφορμές σημαντικών ανόδων προς την ελευθερία. Ό,τι κέρδισε ο Χριστός νικώντας το θάνατο, είναι κέρδος για όλους τους πιστούς, που πρώτοι το άρπαξαν οι Άγιοι, οι οποίοι μη φοβούμενοι τον θάνατο, διέτρεχαν την παρούσα ζωή ως νικητές τροπεοφόροι, ως περαστικοί και παρεπίδημοι, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι ευαγγελικές αρετές ήταν για τους Αγίους, για να περιφρουρούν την ελευθερία τους και όχι κάτι που δυσκόλευε και στένευε τα πράγματα, ήταν πράγματι χαρμόσυνα μηνύματα. Η πλήρης αίσθηση του μεγαλειόδους μεγέθους της ελευθερίας πραγματονόταν στην ένωση των Αγίων με τον Θεό. Αυτή η αληθινή σχέση, η τόσο οικία, η θεανθρώπινη κοινωνία δεν είναι τόσο αποτέλεσμα γνώσεω, όσο ο εφέσεως αγωνιστικής και διαθέσεως αγνής, ταπεινής και αγαπητικής. Οι Άγιοι δεν αγωνίζονται να πρωτοτυπούν. Πατούν στα χνάρια των προηγουμένων τους και φθάνουν σε αυτά του Χριστού. Οι Άγιοι είναι επαναλήψει της ωραιότερης μορφής της ταπεινώσεως και της αγάπης. Είναι όσο έρχονται προς εμάς μια πιο νοπή δημιουργία, μία νεότερη έκφραση του ίδιου μεγέθους, του ίδιου πλούτου, της ίδιας ακένοτης πηγής. Όσοι δεν τιμούν τους Αγίους δεν έχουν τα ταπείνωση και αγάπη, προκαλυμμένα ή απροκάλυπτα, ομολογούν την έπαρσή τους, την αυθαιρεσία τους, την αγάπη τους για καινοτομία, πρωτοτυπία και αποδέσμευση. Αρνούνται την παρουσία του Θεού στον κόσμο και τη μετάδοση της χάριτος Του σε αφοσιωμένες ψυχές και αυτονομούμενοι απορρίπτουν τη δυνατότητα να του τους μέσω υγιών παραδειγμάτων που η υγεία τους έχει σαφώς φανεί από τα ποικίλα έκδηλα σημεία της χάρητος. Η βία των Αγίων είναι εμποτισμένη την ταπείνωση και την αγάπη, στην άσκηση και την προσευχή, στη λειτουργική ζωή και την ευχαριστιακή κοινωνία. Είναι ένα ρεύμα δυνατό που διαπερνά όλον το συναξαριστή και αποτελεί κεντρικό άξονα του κηρύγματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ορθοπρατεί μιλώντας μία γλώσσα, κατάλληλη όμως για κάθε εποχή που την ανανεώνει μία νέα μορφή που δεν αφήνει ούτε τον μοντερνισμό, ούτε τον συντηρητισμό να παγιδεύσουν τα τέκνα του Θεού. Μας διδάσκουν όλους λοιπόν αγαπητοί μου, όλοι οι Άγιοι, πως πρέπει να ταπεινωθούμε για να μάθουμε να αγαπάμε ορθά, αφού είναι βασική προϋπόθεση η ταπείνωση της αγάπης. Αγαπά Αυτός που δεν είναι το Αγαπά Αγαπάλι Αυτός είναι που έχει αυταπάρνηση ο Άγιος Αγάθων έλεγε να βρω ένα λεπρό να του δώσω το υγιές σώμα μου και να λάβω το δικό του το άρρωστο αυτός είχε ως αδελφό και αυτό του τον πλησίων και έπασχε και ζούσε γι' αυτόν και γι' αυτό μιλούσε έτσι είναι τεραστίε δυνάμεως η ισχύς της χριστιανικής αγάπης η οποία αναπλάθηκε με το τον άνθρωπο ο Άγιος Ισάκος Σύρος έκλεγε στην προσευχή του για όλη την πλάση και ο Άγιος Εφρέμο Σύρος που εορτάζει αύριο για όλους τους κολασμένους. Αυτή είναι η πραγματική ισότητα. Η σήμερα τόσο πολύ συζητημένη που απορρέει όμως από την αληθινή αγάπη. Δίχως την Ευαγγελική αγάπη, την οποία βίωσαν περίτρανα όλοι οι Άγιοι και τα βιώματά τους αποτελούν μηνύματα σωτήρια για τον κόσμο, είναι μία χήμερα η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ελευθερία των πολλών συλλαλητηρίων. Οι Άγιοι ενστερνίστηκαν την αγάπη και γεύθηκαν και τους καρπούς της που είναι η ελευθερία και η από αυτή αποστάζουσα ισότητα, δικαιοσύνη και ειρήνη. Αν το μήνυμα αυτό διοχετευτεί διακριτικά προς την σύγχρονη νεότητα που διψάστο στο βάθος της το αλόβητο για απλότητα, μεστότητα με και γνησιότητα και παρουσιαστούν τα πλούσια βιώματα των Αγίων που έρχονται σε αντίθεση με τον ευθεμονισμό και τον σημερινό υπερκαταλωτισμό που κουράζει και υποθεί χαμηλόφωνα πω οι ξεκινούν από μέσα μας και η ρήξη των ολοκληρωτικών καθεστώτων αρχίζει με την επικοινωνία με τον άγνωστο εαυτό μας, τότε θα φανεί η δύναμη της πίστεως, όπως φανερώθηκε αίσια, στους βίους όλων των Αγίων. Βλέπετε λοιπόν την καταπληκτική δύναμη των Αγίων. Τι από δυνάμεων φυλάγουν οι βίοι τους. Μέσα από τη σιωπή, την αφάνεια, την ασημότητα, τη σαλότητα, την απομάκρυνση, την υπομονή, την εγκαρτέρηση, τι ασθένειε, τις, τις διώξει, τα μαρτύρια και τις τιμές απέβησαν οι αθόρυβοι επαναστάτες και έφεραν μυστικές αλλά μεγάλες αλλαγές που δυστυχώς ο κόσμος όχι δεν γνωρίζει αλλά και δεν υποψιάζεται. Έφεραν το φως στην κόλαση την ελπίδα στην απόγνωση και την ευκαιρία σε κάθε στιγμή. Το έργο των Αγίων θα μπορούσε να συνοψιστεί ως μία επανερμηνεία της χριστιανικής εμπειρίας κατά την ιστορική της πορεία στον κόσμο. Οι Άγιοι συνεχίζουν σε όλους τους αιώνες την προσφορά του Ευαγγελικού Λόγου ανώθευτα, ειλικρινά και κυρίως εμπειρικά. Μας μιλούν στορχικά αδελφικά, φιλικά για την ελευθρωπιό ενέργεια του Χριστού και την ανάπλασή μας. Μιλούν για αυτό που γεύθηκαν γι' αυτό επιτυγχάνουν να αναπαύουν τις ψυχές ακόμη και όταν είναι αγράμματοι και απευθύνονται σε εγγραμμά και σκύβουν οι άρχοντες για να εισέλθουν στο κελί τους και να γευθούν το πιωτό τους. Η αμαρτία είναι η μεγαλύτερη ανελευθερία κατά τους αγίου μας και αυτοί που γνώρισαν την αμαρτία και μετανόησαν και αυτοί που δεν την γνώρισαν αλλά ζούσαν ως οι πρώτοι των αμαρτωλών μιλούν επίμονα για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τη φθοροποιό δουλεία της αμαρτίας πράγμα που πρώτος έκανε ο Χριστός, ο νικητής της αμαρτίας και του θανάτου. Η Βοή των Αγίων, αγαπητοί μου, τα κηρύττουν γιατί μέσω του Χριστού επελευθερωσή του, την εν Χριστό ελευθερία σε μια νέα ζωή κοινωνία μαζί του και την αγάπη που πυρπολεί τον αναγεννηθέντα Δύη σου. Οι Οδοί τη του ανθρώπου με τον Χριστό διανύχθηκαν από του Αγίους. Είναι οι όντω Θεολόγοι που έπαθαν και έμαθαν ακόλουθη των Αποστόλων, που δεν είπαν αυτό που τους συμβούλεψε ο Νόστος, αλλά αυτό που είδαν και άγγιξαν και είπαν «Έλα να δεις αυτό που είδαμε». Και δεν έφησαν με ορθολογιστικά επιχειρήματα και αποδείξεις, αλλά με θαύματα. Οι Άγιοι δεν είχαν πολλές και ωραίες ιδέες και γι' αυτές μας μίλησαν, αλλά ήταν αυτοί που μετήχαν στη χάρη του Θεού και όταν υπήρξαν ανάγκη μίλησαν και έγραψαν δεν κουράζονται οι Άγιοι να επαναλαμβάνουν κάποιες βασικές θέσεις τους όπως θα έλεγε ένα σήμερα μάλλον οι Άγιοι δεν επαναλαμβάνονται αλλά συμφωνούν και είναι οι πατέρες Απόστολοι και οι Απόστολοι πατέρες και οι όσοι μάρτυρες και Απόστολοι και οι μάρτυρες Απόστολοι δεν είναι οι Άγιοι μία εξαιρετικά ιδιαίτερη κατηγορία επιλεγμένων ανθρώπων είναι αυτοί που γνώρισαν την κλίση και κλίση τους με Ιώτα και Ήτα, ταπεινώθηκαν, αγάπησαν και αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στο Θεό. Οι Άγιοι δεν ήταν άλυση υφής και δυνάμεως και γνώσεως και δυνατότητος, ήταν σαν ένας από εμάς και ορισμένες φορές και σε δινότερη θέση. Τα βιώματα και τα κατορθώματά του είναι δυνατά και για τον καθένα μα. Η απομόνωση του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου ή του Αγίου Δανείλ του Στυλίτη, η έντονη ασκησή του και η διάπερη προσευχή τους δεν επιδιώκει ασφαλώς τίποτε περισσότερο από ότι οφείλει να προσπαθεί να κατορθώνει και ο κάθε πιστός μέσα στον κόσμο. Γιατί, γιατί σε ένα κοσμικό τζαγκάρι της Αλεξάνδρειας τον έφερε ο Θεός τον Αντώνιο, για να του δείξει ποιος τον ξεπέρασε στην αρετή, δηλαδή στην ταπείνωση και την αγάπη, γιατί ο Τσαγκάρης δεν υπολόγιζε για τίποτε τον εαυτό του και πρόσφερε τα κέρδη του στους στοχούς, μη πάλι ότι κάνει κάτι το σπουδαίο. Υπάρχει τελικώς μια ωραία σύζευξη μέσα στον ευώδη λιμόνα του συναξαριστή Η προσευχή του ερημίτη, του σπηλεότη, του έγκλιστου, η άσκηση και η υπακοή του κοινοβιάτη μοναχού, η αισίγης τύπημα αντικειμέρυνα του κληρικού των πόλων, η φιλανθρωπία από το εισθέρημα του λαϊκού έχουν μισθό πολύ, αν είναι όμως αποτέλεσμα ταπεινώσεως και αγάπης. Αν δεν είναι έτσι, τότε βάρος προσθέτουν και η φαινόμενη αρετή κρύβει πάθος που θέλει έμπειρο πνευματικό οδηγό για να θεραπευθεί η άσκηση, η προσευχή και η εγκράτεια. Εντός και εκτός του κόσμου μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες αποτελεί απαραίτητο ένδυμα στη γυμνότητά μας και όχι βεβαίως πολυτέλεια της αριστοκρατίας του Πνεύματος. Είναι τα μόνα μέσα για να κερδίσουμε το προνόμιο μιας ολοκληρωμένης ελευθερίας αυτή που διψούν εναγώνια οι άνθρωποι και στον αιώνα μας. Και ο σημερινός πνευματικός άνθρωπος έχει μεγάλη την ανάγκη των προτύπων για τη δόμηση της προσωπικότητό του. Τα πολλά παραδείγματα των Αγίων αποτελούν την καλύτερη σύνδεση του ανθρώπου με τα του Θεού. Όποιος αγαπά την αρετή κατά τον Μέγα Αθανάσιο γίνεται μιμητής των Αγίων. Η αρμονία και η πληρότητα που κοσμούν τις προσωπικότητες των Αγίων συνδράμουν αποτελεσματικά στον ανωδικό αγώνα των πιστών για την κατάκτηση αυτών και την οδήγηση στη μακαρία ελευθερία των Ιών του Θεού. Η προσεκτική μελέτη των συναξαρίων θα έχει να δώσει αρκετά πολύτιμα στοιχεία για τον προσωπικό αγώνα του Αρκετοί των, συναξιο, των συναξαριογράφων μας έδωσαν περιγραφές, ακόμη και περιγραφές λεπτομεριών ενδιαφερουσών των βίων, των χαρακτήρων και συνηθιών των Αγίων, ώστε να σταθούν βοηθήματα, τα παραδείγματα και δια της διεζήσεως στη ζωή εκείνων να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας, και να αναδυθούμε περισσότερο πλησμένοι. Ακόμη και η μετά την τελευταία τους εμφάνιση και παρουσία του, φωτίζει πτυχές της ζωής τους που αποβαίνουν χρήσιμες βαθμίδες ευκαιριών για εμάς που επιθυμούμε να τους μιμηθούμε. Ας ακούσουμε ακόμη κάτι από το Άγιο Νόρος. Oh, Να ξάρια, μπορούν να γίνουν αστήρευτη πηγή επνεύσεως και ζωηρών προτύπων ακόμη και για τα μικρά παιδιά τα οποία δυστυχώς κατακλείζονται καθημερινά από παράξενες φιγούρες και μυθικούς ήρωες που γίνονται μεγάλοι λιστέβοντας και φωνεύοντας. Με τέτοια φανταστικά πρότυπα δεν μορφώνεται αλλά παραμορφώνεται ο ψυχικός παιδικός κόσμος με αποτέλεσμα την απονορής νευρικότητα, θρασίτητα, απαιτητικότητα, επαναστατικότητα και νοσιρότητα, την οποία μάταια ή λαθεμένα ψάχνουμε να εξηγήσουμε. Το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει βεβαίως την εξέλιξη των Αγίων, γι' αυτό και συνήθως θα συναξάρια δίνονται κάποια στοιχεία της οικογένειακή τους καταστάσεως Ικανό παράδειγμα οι οικογένειε των τριών ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου την ανακομιδή των Τιμίων Λιψάνων σήμερα εορτάζουμε, οι οποίες τους έδωσαν υψηλή αγωγή, ιδιαίτερα μάλιστα οι μητέρες των παραπάνω Αγίων, επηρέασαν σημαντικά την κατοπινή τους ευλογημένη πορεία. Όμως και αυτό δεν είναι απόλυτο πάντοτε, γιατί έχουμε και περιπτώσεις ασεβών, υδολολατρών ή και αδιάφορων γονέων, των οποίων τα τέκνα όμως δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη θέωση, όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Σικιώτης, ο οποίος ήταν ιός πόρνης, ή ο πατέρας της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος ήταν μοχθηρός ειδωλολάτρης και τόσοι άλλοι. Η καλύτεροι οδός πάντως που έχουν να επιδείξουν οι περισσότεροι γονεί των Αγίων, είναι το ίδιο του το παράδειγμα το οποίο θα παραμένει πάντα πολύ ανώτερο των ωραιότερων λόγων. Ένα υγιές κλίμα φυσικών προτύπων είναι το καλύτερο θερμοκήπιο για την επόαση αγίων. Η ολοκλήρωση των οθήσεων προς θάνα πραγματοποιείται από τους καλούς δασκάλους. Γι' αυτό και δεν είναι λίγες οι φορέ που αναφέρονται το ονόματα και των διδασκάλων των Αγίων. Η τελειότητα όμως της προσφοράς και βοηθίας της αγωνιζόμενης ψυχής γίνεται από τον πνευματικό οδηγό, τον πνευματικό πατέρα, τον Γέροντα. Δίχως πνευματική αναφορά δεν υπήρξε Άγιος στις εκκλησίες μας. Ασύμβουλος άνθρωπος είναι άγνωστος για την Ορθοδοξία. Η ευθερεσία είναι έπαρση που οδηγεί σε πλάνη σε ασθένεια σοβαρή και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Οι αιστείες λοιπόν της οικογενείας, του σχολείου και της εκκλησίας είναι λίκνα πνευματικά τα οποία μπορούν να δώσουν πολλά σε Αυτόν που ποθεί να βαδίσει την οδό της αγιότητος. Οι Άγιοι δι' αυτόν βοηθήθηκαν και βοηθημένοι μας βοηθούν. Αν σήμερα οι αιστείες αυτές είναι παινία για τον πνευματικό μας πολιτισμό γενικότερα, ο οποίος θάλλει όταν ζωηρά υπάρχουν τα κέντρα αυτά της πνευματικής αγωγής και τροφοδοσίας. Οι Άγιοι μας παίρνουν από το χέρι και μας εργανούν σε χώρους ιδανικής ελευθερίας, ύστερα όμως από ένα ή κατά τη διάρκειά του προσωπικού αγώνα υπεύθυνη και συντονισμένης παθοκτονίας». Και δύο των βαθμίδων που ανήλθαν οι Άγιοι καλούμεθα να ανέβουμε και εμείς, ας τους παρακολουθήσουμε. Τα προβλήματά μας τα καθημερινά, τα γνωστά, τα όποια και όσο μεγάλα, συγκρινόμενα αγαπητοί μου με αυτά των Αγίων, αληθινά δεν είναι τίποτε. Οι πόνοι των ασθενειών, οι ανέχειες, οι δυστυχίε, οι διώξεις, τι είναι μπροστά στι εξωρίε, τις πολυετήσεις και πικρές, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που το έκοψαν τη γλώσσα, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκινού, που το έκοψαν το χέρι, του Αβάβενιαμίν, που του πρίστηκε το δάχτυλο σαν όλο το χέρι από την υδροπικία και δεν έπαβε να θαυματουργεί, της Αγίας συγκλητική που της άπισε από τις κακώσεις των δαντιών το στόμα και δεν να ευχαριστεί τον Θεό του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης του που συνεργάστηκε η κακία και το ψέμα για να τον κάνουν έτσι όμως έγινε Αγιώταρος. Φυλακίσεις, δεσμά διωγμή, μαρτύρια δυνά, απειλές και υποσχέσεις δεν κατάφεραν να κάμψουν τους Αγίους αλλά υπομονή τους σε αυτά τους έδωσε μάλιστα μεγαλύτερο πνευματικό κάλλος και μεγαλύτερη πνευματική δραστηριότητα και ο πόνος του και η στέρησή τους έγινε μεγαλόφωνο κήρυγμα. Με απλότητα και ταπείνωση δέχονταν οι Άγιοι και την τιμή και την ατιμία ως Ιεραπόστολοι Ιεροκήρικες και Ιεράρχες. Η φρόνηση, η σύνεση, η εγκαρτέρηση, η ελπίδα, η διάκριση και η υπέροχη αυτοθυσία χαρακτηρίζει τους περισσότερου βίους τους. Όριμοι από νωρίς, γνώστες τις πορείες τους. Παιδαρεί ο Γέροτες ως ο Άγιος Σάββος, ο, ο οποίος από παιδί δεν επέτρεπε στον εαυτό του περί χαρές μη φοβούμενοι τον θάνατο όριζαν τους διαδόχους τους μοίραζαν και το ελάχιστο που είχαν συμβούλευαν ήπια και ζούσαν από την παρούσα ζωή τη μέλουσα μακαριότητα. Η μοναχοί ήταν οι Ιεραπόστολοι και οι Ιεραπόστολοι μοναχοί οι εργαζόμενοι στον κόσμο και στην έρημο συνεργάζονταν. Δεν υπάρχουν καθόλου αντιθέσεις για τον προσεκτικό αναγνώστη τον βίο των βίωτων Αγίων. Ότι και αν έπραταν ήταν αλόβητοι, ακέραιοι, ολοκληρωμένοι, υπεύθυνοι και γνήσιοι. Η πληρότητα, η αποφασιστικότητα, η συναισθηματική σταθερότητα όπως τα λέγαμε σήμερα, η ευθυκρισία και η προνοητικότητα τους χαρακτηρίζει. Η ειρήνη τους ή αυτοί δεν διακειμένεται. Η σοφία τους δεν ήταν αποτέλεσμα της ευχίας τους. Ο φωτισμός τους ήταν καρπός δωρεάς, γιατί και η ειρήνη και η σοφία και το φως δινόταν από τον μόνο ειρηνοδότη πάνσοφο και φωτοδότη Θεό. Οι Άγιοι είχαν πλήρη συνείδηση των διαστάσεων της πραγματικότητος και αίσθημα ευθύνειες για τη γύρω του κατάσταση. Οργιζόμενοι μερικές φορές από ιερία γανάκτηση δεν αμάρταναν ποτέ, αλλά αρκούνταν στο να υψώσουν τη φωνή του για να διορθώσουν. Στο βάθο, αποδέχονταν το περιβάλλον του και προσαρμόζονταν στις ανάγκε των καιρών, δίχω βεβαίω ποτέ να ξεστρατήσουν από τι αρχέ τη Ευαγγελική Οδού. Η συνέπεια λόγων και έργων ήταν κάτι το κυρίαρχο στη ζωή του. Είχαν μέσα του επάρκεια ταπεινώσεω και αγάπη τόση, ώστε να αντιμετωπίζουν και τι πιο δύσκολε συνθήκε. Του τους αρχών αρχόντων, δημίων, λιστών, κατηγόρων και συκοφαντών που τους απειλούσαν, τους τρομοκρατούσαν, τους αφαιρούσαν τα πάντα και τους πυλωναν τους άφηνε αδιάφορους αφού αδυνατούσαν να τους κλέψουν το Χριστό όπως έλεγαν και είναι ο μάρτυρες. Και μόνο η αγέροχη αυτή στάση τους τους δίνει το Θείο Φωτοστέφανο και ελέγχει τη δουλεία, την οκνηρία, την, την πλαδορότητα των πολλών του σήμερα. Μακρά, επίμονη και επίπονη πνευματική καλλιέργεια με μία λέξη άσκηση που σημαίνει άθληση οδήγησε τους Αγίους στις υπέροχες αυτές καταστάσεις της αφοβίας και της ανδρία που δίκαια προκαλούν θαυμασμό και συγκίνηση μεγάλη. Η αγάπη δεν είναι άμυνα, είναι ενέργεια, είναι θυσία. Η ταπείνωση δεν είναι παθητική στάση και κατάσταση ελεϊνή και αξιολείπητη, είναι θέση επιλεγμένη, αξιοπρεπής και αξιοσέβαστη. Μια άμυνα με νοητική περισυλλογή και διαφορία πλήρη για τα τεκτενόμενα δεν είναι γνήσια απάθεια αλλά στήριξη στην υποκειμενικότητα και τη φυγοπονία που σημαίνει φυλαυτία, την οποία συστηματικά απέφευγαν όλοι οι άγιοι. Η γνήσια απλότητα και η απλή γνησιότητα, αν θα μπορούσαμε να πούμε είναι κατάσταση εφικτή και διδόμενη στον ταπεινά αγωνιζόμενο και αγαπητικά προσευχόμενο. Οι Άγιοι ζούσαν για τη δόξα του Θεού και αυτό τους γλίτωνε από πολλούς περί τους λογισμούς. Επανερχόμενοι σε κάτι που στην αρχή αρκετά τονίσαμε και που έχει ιδιαίτερη σημασία θα λέγαμε πως η αγάπη των Αγίων προς τον Θεό και των πλησίων τους έκανε να μην κουράζονται ποτέ ούτε στην άσκηση, ούτε στη διδασκαλία, ούτε στη φιλανθρωπία και την Ιραποστολή. Μιμούμενοι και εμείς τους Αγίους υποχρεωνόμαστε να ταπεινωνόμαστε σταθερά και να αγαπάμε υπεύθυνα έτσι ώστε να θράβουμε κάθε δεσμό ατομικότητος και δια της αγάπης αβίαστα, να κυλιόμαστε προς τον πλησίον και να οδηγούμαστε έτσι στον Θεό το πρότυπο των Αγίων, τον Πατέρα Τους και Πατέρα μας, κέρδο μας θα είναι αυτό που κέρδισαν εκείνοι και ειλικρινά μας το φανέρωσαν προς παρηγορία μας. Η πληρότητα, η άνεση, η ανάπαυση, η χάρη και η χαρά. Ας ακούσουμε ακόμη κάτι protection. Η θέωση των Αγίων είναι καρπός συνεχούς αγώνος, αλλά και της δωρεά της Θείας Χάρητος. Μη μας εκπλήσουν, μη μας φαίνονται φοβερά, απλησίεστα και ακατόρθωτα όλα αυτά. Ίσως να είναι ένα δαιμονικό τέχνασμα ο λογισμό αυτός για να μας ψυχράνει και να μας απομακρύνει από τον ταπεινό μας αγώνα. Όλα δόθηκαν για όλους αρκεί να τα επιθυμήσουν και να εργαστούν κατάλληλα για να τα κατακτήσουν. Οι μαθητές του Αγίου Παχωμείου του Μεγάλου νόμιζαν πως όλοι οι Άγιοι είναι κεκλειμένοι από τον Θεό από την κοιλία της μητέρας τους και πως είναι άτρεπτοι και όχι αυτεξούσοι. Είδαν όμως φανερά την αγαθότητα του Θεού στο πνευματικό του πατέρα που παρά το ότι ήταν από ειδωλολάτρες γονεί. Έφτασε να γίνει τόσο ο και να αποκτήσει όλες τις αρετές. Έτσι λοιπόν μπορούσαν και εκείνοι να ακολουθούν εκείνον όπως εκείνος ακολουθούσε τους Αγίους. Ας κάνουμε και εμείς το ίδιο προφάσιστα. Η βήη των Αγίων μας είναι ασφαλώς η καλύτερη αφορμή διδαχής όταν μάλιστα γινόμαστε μάρτυρες ενός συγχρονισμένου κηρύγματος που μεταφέρει στον Άμβανα μερικές φορές το πεζοδρόμιο, τα νέα των εφημερίδων, τις πολιτικές θέσεις και την εκλεκευμένη επιστήμη των Φιλαδίων και μας απομακρύνει έτσι από την κατάνοιξη της ιαρής αποκαλύψεως του Θεού και τη λιτροτική μετάνοια που καλείται πολύ διακριτικά και ταπεινά να μεταφέρει ο κάθε ιεροκήρυκας. Οι Άγιοι αδελφοί μου αγαπητοί, είναι καλώ τον αγώνα τελέσαντες ή την πίστην τηρήσαντες και είναι τα καλύτερα διδακτικά πρότυπα για τη ζωή όλων των πιστών. Θα επαναλάβουμε πως η ωραιότερη διδαχή των Αγίων είναι αυτός του ο βίος τους γιατί σήμερα ιδιαίτερα στην πλειονότητα των διδαχών μας δεν υπάρχει δυστυχώς η απαραίτητη ανταπόκριση λόγου και πράξεως και γι' αυτό ίσως είναι και μικρά τα αποτελέσματα τόσων ωραίων και φιών κατά τα άλλα λόγων. Αποσιάζει η βιωματική εμπειρία, που δεν είναι γνώση πανεπιστημιακή και σοφία, από μελέτη και κατάρτιση, αλλά θείος φωτισμός και θεία χάρη και έλαμψη, θεοφοβία και αγιότητα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως δεν χρειάζεται η μελέτη και η προετοιμασία, αλλά από μόνη τη είναι αρκετά ελλιπής, δίχως την άνωθεν βοήθεια. Είναι η χαριτωμένη εκείνη κατάσταση που έκανε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάτων τον Αθωνίτη να μάχεται πολιετός, ανευρίαστα τον Άγιο Νικάνορα τη Άβορδας να γράφει στη Διαθήκη του ευσεώς και δικαίω πολιτεύεστε και κρατείτε την παράδοση των Αγίων Πατέρων και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον επίσης Αγιορείτη να κηρύττει με όλη τη δύναμη τη ψυχής του περίπατο από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το καταδύναμιν, όχι ως διδάσκαλος άλλος αδελφός». Στην έρημο του Αγίου Όρους και στην ησυχία των μαστηριών, προετοιμάστηκαν οι περισσότεροι διδάχοι επιτροκοκρατείες και γίναν πράγματι φως για τον κόσμο, καθώς αναφέρει ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος. Πόσοι από τους κηρικές μας ξεκινούν με γεμάτη φαρέτρα, όχι από την έρημο, αλλά έστω με τα βασικά εφόδια των Αγίων, την ταπείνωση και την αγάπη, την προσευχή και τη διάκριση. Υπάρχει η κατάλληλη και απαραίτητη οριμότητα για την εργασία αυτού του αγώνος ανάμεσα στον απειδητικό κόσμο. Δίχως οπλισμό δεν κερδίζεται βεβαίως καμία μάχη. Δίχως αρετή και κατάρτιση καλύτερα κανεί να μην ξεκινά. Πικρή η αλήθεια αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά πρέπει να υποθεί έστω και αν κατεσκείνεται ο απόψινός ομιλών. Α ελπίζουμε το έλεος του Θεού, στις πρεσβείες των Αγίων και ας καταρτιζόμεθα συνεχώς μελετώντες ασκούμενοι και προσευχόμενοι. Δύσκολα θα βρει κανείς καλύτερα πρότυπα από τους Αγίους μας για τον αγώνα Του. Για να μην πούμε αμέσως πως είναι μία ματαιοπονία ή οποία άλλη αναζήτηση. Τον έφο των νεομαρτύρων προστιθέμενο σε εκείνο το όμοιο των πρώτων μαρτύρων είναι θυσία μοναδική που αγιάζει τον κόσμο αλλά και τον ξεντροπιάζει από τα τόσα εσχρά που έχει να επιδείξει. Σε μια εποχή που επικρατεί μια ψεύτικη συναισθηματικότητα, μια αόριστη αγαπολογία δίχως κανένα κόστος, μια ψυχική συγκίνηση που συνήθως προέρχεται από την τρέχουσα κοσμική και καλλιτεχνική κίνηση ή την ταραχή της οικολογίας και τον τραυματισμό της οφιλίας, ή ακόμη και μια τυπική και ανώδυνη θρησκευτικότητα παρατηρούμε έξαρση του ευδαιμονισμού και του ανθρωποκεντρισμού σε βάρος του ιερού ανθρωπίνου προσώπου του πλησίον. Το ορθόδοξο μαρτυρι, μαρτυρολόγιο μυστικά διατεμπανίζει πάντος πάντα πως η τελειότητα θα είναι κυρίως την αρμονική συγκέντρωση στον εαυτό μας, προσνήψη και παθοκτονία και η συνάντηση του πλησίον σαδελφού αδελφού και εικόνος Θεού. Ας επιτραπεί όμω εδώ να εκφράσουμε με λίγα λόγια την ιδιαίτερη αγάπη μας στο νέο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας. Αυτή υπάρχει για δύο λόγους. Πρώτα γιατί τον οπόα αίμα των ωραίων μορφών που απέβει κολυμήθρανα βαπτισμού των υποδούλων νεοελλήνων τον οποίο να το φρόνημα, το εκκλησιαστικό και το εθνικό, του υπερπίστεως και τις ελευθερίες. και δεύτερον γιατί είναι πολύ χαριτωμένοι και οι τους. Δεν είναι μόνο κληρικοί και μοναχοί και αξιωματούχοι, αλλά και απλοί άνθρωποι του λαού, ναυτικοί, ψαράδες, ράφτες, τεχνίτες και μαγαζάτορες που κάποτε μάλωσαν, μέθησαν ξενιτεύτηκαν, αλλά ξωπίστησαν, μα μετανόησαν και και έκαναν τον κανόνα τους και έκαναν τάματα και έτρεξαν σε προσκυνήματα και ήλθαν στους πνευματικούς και τις κίτες του Αιγιόρους και έλαβαν φυλαχτά και έτσι ζητήσαν προσευχές από την Εκκλησία και τους ιερείς της και συμβουλές και παρηγορία για να οδηγηθούν στο μαρτύριο στην τέλεια χριστιανική αφιέρωση. Άνθρωποι φτωχοί, ευσεβείς, άσημοι, που για το Χριστό υπέμειναν την πιο σκληρή Μωαμεθονική Θηριωδία Νέοι και νέες, έγκαμοι και άγαμοι, τι θαυμάσιος κόσμος, αλήθεια αδελφοί μου. Δικαίως ίσω κάποιος παρατηρήσει πως οι λόγοι μα δεν είναι τόσο υπαγωγικοί και δεν ανταποκρίνονται απολύτως τον τίτλο που πρωτό αναφέραμε. Δεν νομίζω ότι είναι άδικη και τελείω η παρατήρηση, απλά μόνο θα πούμε πως δεν μιλάμε για να σας παρουσιαστούμε ως άψογοι και αποδεικτικοί ομιλητές. το σίγουρα δεν είναι ούτε στις δυνατοτητές μας, ούτε στις προθέσεις μας. Έτσι συνεχίζουμε, ώστε σε λίγο να κλείσουμε με μερικές ακόμη ταπεινε σκέψεις επί του θέματός μας. Όλοι οι Άγιοι του Ορτολογίου μας, κέντρο της ζωής τους είχαν του Χριστό, τον οποίο δόξασαν πιώντας το θέλημά του με προθυμία και χαρά. Έπραταν αυτό που τους δόθηκε και ήξεραν και μπορούσαν να εξαντλούν τα ωριά τους. Για να δοξάζεται ο Θεός και να χαίρονται οι άλλοι. Οι Άγιοι χαίρονταν και αυτό που είχαν ταπεινά και δεν έψαχναν αδελφοί μου υπερήφανα για κάτι άλλο. Αγάπωσαν τον τόπο και τον χρόνο και δεν αναζήτουσαν άλλες ευκαιρίες και άλλου χώρου για να καλλιεργηθούν και να καλλιεργήσουν. Δεν φοβόνταν ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Αλλά εκμεταλλεύονταν το παρόν και απέδειταν όσο μπορούσαν ότι είχαν. Του ενδιέφεραν πολύ περισσότερο από τα συστήματα και τις οργανώσεις, τα πρόσωπα και η σωτηρία των ψυχών. Με ρεαλισμό, υπευθυνότητα, ταπείνωση και αγάπη, δίχως καμία προκατάληψη, πλησίεζαν τον Άγιο πλησίον. Έσπαγαν έτσι την ατομοκρατία. Όχι με βγαίνει η χαμόγελα, αλλά με τη θυσιαστική παραδοχή του όποιου άλλου. Οι Άγιοι λοιπόν... ...μας διδάσκουν πως πρέπει να πολιτευόμαστε. Είναι πηγές ανεξάντλητες πνευματικής δυνάμεως... ...ως κρουνή μια και υπέρλογης αγάπης... ...και μιας υψηλής και φαινομενικής μωρίες ταπεινώσεις. Αυτό το παραδοξολόγημα της τάσεως της ζωής των Αγίων... ...μπορεί να αποβεί σήμερα υπόδειγμα ζωή των ανθρώπων. Μήπως η άτσαλη ζωή πρέπει να τσαλακωθεί πιο πολύ ώστε να κατανοηθεί πως αυτή η πορεία της δεν οδηγεί πουθενά. Μήπως πρέπει να επέμφουμε δυναμικά σε αυτή την κατιούσα πορεία. Πρέπει να εννοήσουμε καλά πως πρέπει να γίνουμε αυθεντικοί και ατόφοι. Ας εντρυφήσουμε στους βίους των Αγίων. Ας αγαπήσουμε τις εικόνες τους και τους ναούς τους. Τα τίμια και χαριτόβριτα λείψανά του και τις μνήμε του μήπω βοηθηθούμε. Είμαστε φτωχοί. Ας προσευχηθούμε. Είμαστε αμαρτωλοί, ας μετανοήσουμε. Προσευχή και μετάνοια θα μας αγιάσουν όπως αγίασαν εκείνους. Είμαστε δυσκολεμένοι, μα μέσα από τις δυσκολίες θα αγιαστούμε. Είμαστε αδύναμοι, μα και ένα δίλεπτο και ένα δάκρυ και μη ευχή φτάνει. Είμαστε ασθενείς, μα ακόμη καλύτερα. Είμαστε ανίμποροι, μα ποιος είπε να πάμε κάπου μακριά. Είμαστε αναπολόγητοι τελικώς αγαπητοί μου γιατί και όπου και αν είμαστε μπορούμε πολλά να πραγματώσουμε σκευώντας βαθύτερα μέσα μας και αποκαλύπτοντας τη δύναμη της αδυναμίας, τη σοφία τη ασοφίας, τον πλούτο της στόχιας, τη δόξα της ασημότητος και τη χαρά της λύπης. συνάμα προσφέροντας αυτό που κρατάμε στο χέρι μας σε αυτόν που το έχει πολύ κοντά μας απλωμένο. Να κάνουμε τέλος και μία διευκρίνηση για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση τυχόν απορία. Η αγιότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ο πολλής κόσμος εύκολο ονομάζει καλοσύνη. Άγιος δεν είναι απλώς ο καλός και ο βιανής, αλλά ο Χριστοφόρος, ο Θεοφόρος, ο καθαρμένος, ο Θεοφώτιστος, ο Θεοφιλής, αυτός που έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε κι άλλοτε πως η μεγαλύτερη ανάγκη του σύγχρονου κόσμου είναι η αγιότητα. Ύστερα από όλα αυτά, που ελπίζω και εύχομαι να μην σας κούρασαν λεπτή μου. Χρειάζονται διδάγματα, ρητά, συμπεράσματα, κολακευτική επίλογη και ψευτοπαρήγορες καταλήξεις. Αδελφοί μου, εν κύριο αγαπητοί, ζούμε σε ένα αρκετά συγχυσμένο κόσμο συνεχών ανακατατάξεων, αναθεωρήσεων και αναδομήσεων, αλλά και παραχαράξεων και καταστρατηγήσεων και καταστροφών. Νέες θεωρίες, αρέσει, ιδεολειψίες, μαντίε, μαγίες και δολατρίες κυριαρχούν σε Ανατολική Αδύση. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο καλούμεθα να επιβιώσουμε πνευματικά. Μία μεγάλη παρηγοριά είναι η παρουσία των πρόθυμων συμπαραστατών μας Αγίων. Η ζωή του μπορεί να γίνει ζωή μας όπως η ζωή του Χριστου έγινε ζωή τους. Οι Άγιοι αποτελούν σίγουρη εγγύηση για την πορεία μας μέσα στις πολυκύμαντες ταλαντεύσεις των καιρών. Η διδασκαλία και η ζωή τους που ταυτίζονται οδηγούν και τον σημερινό άνθρωπο στη λύτρωση και τη σωτηρία που έφτασαν στηριζόμενοι στα πόδια που λέγονται ταπείνωση και αγάπη. Ευχαριστώ την αγάπη σας για την υπομονετική προσοχή στον Αγιορείτη που θέλοντα και εμεί μεταφέρει με το υπερχιλιόχρονο ράψο του την ευλογία τεσσάρων εκατοντάδων και πλέον εμπονύμων οσίων του Άθω Θεοφόρων Πατέραν. πολλέ στον τον Ιχολύπτη Κύριο Τάσο Παπαδημητρίου. Οι Άγιοι να προεσβεύουν για όλους μας. Καλώς σας βράδυ, είχα μου. Μεταξύ Αποδείπνου και μεσονικτικού. λόγι απο τον ιερό άθωνα με τον μοναχό μωυσή αγιορίτη